Θέλω μόνο να κρατήσετε, φίλες και φίλοι, τη δέσμευση της κυβέρνησής μας. Κάθε μέρα να εργαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή σας λίγο καλύτερη. Αγαπητοί <μήρυκο> <μήρυκο> μου συμπολίτε, δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. <μήρυκο> Αγαπητοί μου συμπολίτες, θέλω μόνο να κρατήσετε τη δέσμευση της κυβέρνησής μας. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι, αδερφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Ο. Άκου, εξαφανίσω με σκέψου και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Ο. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Και να κάνουμε... Τη ζωή σας λίγο καλύτερη Θα σας εξασφαλίσω μεν όπως έλεγε ο Μαυρογιαλούρος Ο οποίος Μαυρογιαλούρος στη γνωστή ταινία έκανε πρόβατο το λόγο του Σε μια επαρχία της ε, χώρας Ο Κυριάκο Μητσοτάκη που ακούσαμε δεν ήταν πρόβα Ήταν κανονικός λόγος σε μια επαρχία στην Εύβοια που βρέθηκε χτες Οπότε κάπως μας ήρθε ακούγεται και ο ήχος της φύσης Και στον Μαυρογιαλούρο και στον Κυριάκο Μητσοτάκη Μπορεί να είναι και ταυτόσιμα αυτά τα δύο, να είναι το ίδιο πρόσωπο, τα ταυτοπροσωπεία. Οπότε τα βάλαμε δίπλα-δίπλα, γιατί θα μα εξασφαλίσει και θα κάνει τη ζωή μα καλύτερη. Όπω είπε στου ευβιώτες και μέσω αυτών σε όλη την Ελλάδα. Να ακούσουμε το πλήρε κείμενο, πώ ακριβώ το είπε, γιατί το συνέχισε μετά. Θέλω μόνο να κρατήσετε, φίλε και φίλοι, τη δέσμευση τη κυβέρνησή μα κάθε μέρα να εργαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή σα Λίγο καλύτερη. Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι. Είτε μιλάμε για τη βελτίωση των μισθών. Δεν υπάρχει μία, ο κόσμος έχει μήνα λεφτά. Όλοι εδώ πέρα που έρχονται μου λένε να πληρώσω την άλλη ομάδα. Είτε μιλάμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ βλέπουμε το κασέρι εξ Είτε μιλάμε για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας Δεν έχει τίποτα μαξιλάρια από το σπίτι, σεντόνια από το σπίτι Οι γιατροί δουλεύουν παιδιά 24 ώρες στα χειρουργία Είτε μιλάμε για τις υποδομές Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλεία. Είναι ντροπή Είμαστε τώρα σε μια φάση όπου πια κλείνουμε δύο χρόνια κυβερνητική θητείας Και πολλές από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε δρομολογήσει έχουν αρχίσει και οριμάζουν Κυρίως τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια Κάθε μέρα να εργαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή σας λίγο καλύτερη. Παραγιά μου! Δεν το πιστεύω! Και όμως, και όμως, σε όλους τους τομείς όπως ακούσαμε, στην υγεία, στην ακρίβεια... Στην παιδεία, στην εργασία, σε όλους τους τομείς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αγωνίζονται να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Δεν είμαστε αχάριστοι, το αναγνωρίζουμε έχει γίνει η ζωή μας καλύτερη προφανώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση των Αρίστων. Πολύ σωστά τα λέει, έχει δίκιο και πολύ σωστά τα λέει και ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο κύριο Χατζηδάκης για την ακρίβεια. Παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο οι εξελίξει σε σχέση με τον πληθωρισμό τροφίμων. Ναι. Είμαστε πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πια ειδικά στα τρόφιμα μειώσει τιμών του τελευταίου μήνε. Χάρη και στι παρεμβάσει που έχουν γίνει από την κυβέρνηση και ειδικότερα από το Υπουργείο Ανάπτυξη. Αλλά πάντως σημειώνω πια είναι η εξέλιξη συγκριτικά με άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε μέρα να εργαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή σας λίγο καλύτερη. <Το> τον κόσμο γιατί θέλει να ζήσει. Ποιο έδωσε το λίνα πετάξουν χημικά. Έχουμε γυναίκε εδώ πέρα και ανθρώπου είναι δυνατόν. Ένα τον άνθρωπο μέσα στο στόμα με κίνδυνο έχει πάει στο νοσοκομείο ανθρώπου έχει αναπτύστικά προβλήματα. Στόχο. Με αυτόν τον τρόπο, χτε έκανε τη ζωή καλύτερη η κυβέρνηση των ταξιτζίδων. Τα ηχητικά που ακούσαμε είναι από του ταξιτζίδες που έχουν κινητοποιήσει αυτέ τι μέρε. Και σε μια κινητοποίηση, τη χθεσινή κινητοποίηση, έκανε ντου η αστυνομία. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο, δεν υπήρχε λόγο. Έτσι μπούκαρε η αστυνομία, οι ματατζίδε όπω μπουκάρουν συνήθω, χωρί να υπάρχει λόγο. Ο λόγο, βέβαια, είναι ότι κάποιο κινητοποιείται. Αυτό και μόνο. Φτάνει, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο Και κάπως έτσι έγινε η ζωή καλύτερη Και κυρίως αυτού που του ψέκασαν στο στόμα Κατευθείαν από το να πηγαίνει στον αέρα Και να πηγαίνει και σε άλλους Πήγε στοχευμένα και μπράβο στον αστυνομικό Που τα κατάφερε βρήκε στόχο Είμαστε πολύ καλοί και στην ακρίβεια και στις τιμές Καλύτερη και σε εμ, σχέση με άλλε χώρες της Ευρώπης Όλο επιτυχίε, επιτυχίες, επιτυχίες και στα διεθνή. Έχετε ακούσει τι γίνεται με το μοναστήρι στο Σινά, την Αγία Κατερίνη. Ε, πριν, που έχουμε 30 σήμερα, πριν 23 μέρες, 7 Μαΐου, είχε έρθει εδώ ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, ο Σίση. Εκεί λοιπόν τον είχαμε ευχαριστήσει που θα γινόντουσαν όλα καλά. Επιτρέψτε μου εδώ, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στην Μονή Αγίας Εκατερίνη του Σινά. Ένα σπάνιο το οποίο συνδέει τις δύο χώρες σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για το προσωπικό σας ενδιαφέρον. Το τονίζω, το προσωπικό σας ενδιαφέρον, το οποίο έχετε επιδείξει. Για την προστασία της Μονής και του ελληνοορθόδοξου χαρακτήρα της. Πήγε πολύ καλά. Όλο αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Ε, καλά έκανε και τον ευχαρίστησε για το προσωπικό του ενδιαφέρον και για τις δύο χώρε σας όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκη. προς τον δίπλα ήταν ο Αιγύπτιος πρόεδρος διάβαζα μεταξύ άλλων ότι η Αιγύπτος θέλει, θα ήθελε, θέλει θα γίνει, θα δούμε ε, να κάνει όλο αυτό το το μοναστήρι που είναι από τον 5ο αιώνα να το κάνει μια θρησκευτική Disneyland και με τη γύρω περιοχή όπως είναι και έρημος έχουν επενδυτικά στη σχέδια, όπως σε όλο τον πλανήτη, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, τα ακίνητα, αυτό είναι και ακίνητο πολλών αιώνων, με αξία βεβαίως ιστορική και όχι μόνο, θρησκευτική, πολιτιστική, δεν είναι ένα τυχαίο κτίσμα, δεν είναι ένα τυχαίο μοναστήρι στη μέση που πουθενά ουσιαστικά. Ε, τα πήγαμε πολύ καλά εκεί. Ε, μπράβο, ευτυχώ που είχε πει ο Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά, του, του είχε πει ο ίδιο το ΣΥΣΥ και όλα πάνε μια χαρά και εκεί. Ε, μια χαρά πάνε και τα θέματα στην Εξεταστική Επιτροπή, στη δικαιοσύνη, στο έγκλημα των τεμπών. Ε, στη Βουλή είναι ακόμη το θέμα του Καραμαλή, θα πάει στον δικαστή, αλλά για πλημέλημα, γιατί δεν βρήκαμε κάτι άλλο γι' αυτόν. Προσπαθείτε να ξεπλύνετε τον κύριο Καραμαλή με την πρότασή σα για τα τέμπη, γι' αυτό σα κατηγορεί τουλάχιστον η αντιπολίτευση. Πρώτη φορά κυβερνών Μαι. κόμμα, πόσο θυμάμαι, παραπέμπει το ίδιο α, στελέχη του που είναι εν ενεργεία βουλευτές. Μπράβο! Ε, τουλάχιστον με δύο πορίσματα, ένα για τον Άρα, κύριο, καταρχάς θεωρείτε ότι δεν ανάδοπ... έκανε καλά τη δουλειά του ο κύριο... το κύριος Καραμαλής, έτσι. Το αποδέχεστε αυτό. Εκείνο το, εκείνο το οποίο λέμε ταυτιζόμενοι αν θέλετε και με το λαϊκό αίσθημα, mm. είναι ότι πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα στο φυσικό δικαστή να αποφασίσει εκείνος. Μπράβο. Ο επιδάτηση μπορεί να αισθάνεται το ίδιο επίπεδο ασφαλεία. Και νομίζω ότι και εσεί θα συμφωνήσετε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Γλώσαινοκα. Ο, ο προηγούμενο χαρτιά του αντιπροεδροσαι, ο οποίος είπε ότι πρώτη φορά κυβερνητικό κόμμα παραπέμπει εν ο Υπουργός μας, ο Βουλευτής μας, γιατί τον παραπέμπουμε με ένα χαλαρό αδίκημα, πλημέλυμα, παρά καθήκοντο και όχι με κακούργημα όπως κανονικά θα έπρεπε, γιατί σε αυτόν τον τόπο ποτέ κανείς δεν πληρώνει αν είναι Υπουργός και δεύτερον αν είναι Καραμαλής. Ε, κάπως έτσι το περιέγραψε η Μαρία Καριστιανού. Όλοι ήξεραν υπήρξε έλεγχος και από την Ευρώπη και από εδώ ενημερώσεις προς τον ε, κύριο Καραμαλή, Οι οποίε αδιαφορούσε. Η ΡΑΣ από εκεί και πέρα έχει και αυτή φυσικά τι ευθύνε αλλά είναι, δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Ελέγχεται πλήρω, έχει διοριστεί από τον Υπουργό Μεταφορών και τα κονδύλια που αφορούν την τη ΡΑΣ είναι από το Υπουργείο Μεταφορών. Σωστό. σωστή ο Πιτσέρη, το να πετάμε τον μπαλάκι, εγώ δεν έχω ευθύνη, δεν έχει ευθύνη. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επιμερών του κυρίου Καραμαλή που ήταν Υπουργό Μεταφορών, σκοτώθηκαν σε ένα αδιανόητο δυστύχημα. 57 άνθρωποι. 50 άνθρωποι. Και αυτό ο άνθρωπο μα λέει: Εγώ είμαι μαθό. Και δεν έχω καμία ευθύνη. Απίστευτο η μαθό. Δεν έχω ευθύνη. Ποιε είναι οι λοιπόν των υπουργών, μπορούμε να μάθουμε. Έχουν, έχει κανένα καμία ευθύνη από του υπουργού, γιατί εμεί είμαστε φούλησε τι ευθύνε και τι υποχρεώσει. Από του υπουργού έχει κανένα επιτέλου ευθύνη για τίποτα. Όχι, όχι είναι η απάντηση. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και με την πρακτική του των κυβερνήσεων και τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, δεν έχουν υπουργεί ποτέ. Είναι αθώοι, δεν είχαν τέτοια πρόθεση, δεν ήξεραν, δεν έχουν δόλο. Όταν όμω γίνει κάτι καλό στη βάρδια του ή γενικώ, βγαίνουν και φωτογραφίζονται και το παίρνουν πάνω του και μιλάνε για την πολύ επιτυχημένη πορεία του και τη συμβολή του στο συγκεκριμένο έργο, σε αυτό που πήγε καλά. Ενώ όταν κάτι δεν πάει καλά, πόσο μάλλον όταν έχουμε έγκλημα, δολοφονία 57 ανθρώπων τραβιούνται μακριά, δεν έχουν καμία απόλυτο σχέση, δεν ήξεραν ή από κάτω ήξεραν τα πάντα, έκαναν τα πάντα αλλά αυτός από πάνω ακριβώς δεν ξέρουμε τι έκανε, είναι αθώος με κεφαλαία, θα πάει σε όλα αυτά με, με το στανιό σέρνονται οι διαδικασίες για να αποδειχθεί στο τέλος ότι δεν έχει καμία ευθύνη, θα μπουν φυλακοί 4-5 άλλοι από κάτω και κάπω έτσι θα λήξει Έτσι ελπίζουνε αυτή η υπόθεση. Τελείως αυτό γιατί έχουμε ένα προδότη, προδότη σε αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα είναι ο Σαμαράς, τον λένε η Μητσοτακή, αλλά τον είπε και χτες και ο Καρατζαφέρης. Ο κύριος Σαμαράς τώρα είναι εκτός mm -hmm. και πετάει πέτρη Τζαμαρία λέγοντας είμαι εδώ υπάρχω. Ακούστε με, αυτό είναι. Κάκο παιδί είναι, εν πάση περιπτώσει. Πολιτικά τουλάχιστον. εγώ περιμένω εδώ θα κάνει. Κύριε Πρόεδρε, τον χαρακτηρίσατε προδότητο σαμαρά εσχάτος Είναι προδότης. Είναι προδότης. Δεν είναι πόλεμο σε τούτο που μα βρήκε, κύριε ταξιάρχη. Έλληνε να του φεκάνε, Έλληνε. Πρόεδρε, τον χαρακτηρίσατε προδότητο Σαμαρά. Εσχάτο. Είναι δημοδότη. Είναι προδότη. Ποιο δεν το ξέρει αυτό. Είναι προδότη ο Σαμαρά. Βγάστηκε να βγάλει και δήλωση για, την, για το μοναστήρι κάτω στο Σινά. Γενικώ είναι προδότης, Εδώ καρατζαφέρη. Δεξιό να μιλάει έτσι για δεξιό. Πού ακούστηκε. Ή ακροδεξιό να μιλάει έτσι για ακροδεξιό. Επίση, που ακούστηκε. Κι όμω τα ζούμε όλα αυτά. Γι' αυτό και ο Βέγκο ανάμεσα και ο Καρατζαφέρη δεν λέει μόνο προδότη τον Σαμαρά που έχει δίκιο λέει και κάτι άλλο που επίσης έχει δίκιο ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος σαν τον Κυριάκο Εσεί, γιατί είστε τόσο υπέρμαχο του Κυριακού Μητσοτάκη. Τι είστε... άλλο υπάρχει σήμερα. Όχι, δεν πάει έτσι, γιατί Όχι, για την προηγούμενη δεν πάει. Για την προηγούμενη φορά. Για να πάει. Που... Όχι, δεν πάει. Μα τι έχουμε. Για την προηγούμενη φορά που τον στηρίξατε, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν δεύτερο κόμμα με ισχυρό ποστό κτλ. Δεν το στηρίξατε. Το στηρίξατε το Μητσοτάκη μετά τις του, πριν τι εκλογέ του 2023. Ναι. Είπα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εάν μου πείτε κάτι άλλο, θα πω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εάν μου πείτε κάτι άλλο, εγώ θα πω. Δεν υπάρχει και είπαμε άλλο σε μια φράση. Εάν ερωτευτεί και πάει, ξέρω εγώ στις Μπαχάμες, τι να ακούσω τι. Να κάνω win Και σούρτιν και φέρτιν, εκεί στις Μπραγάμες. Πάμε στη θάλασσα. Κεδόστην και πάρτιν, εκεί Και πάει, ξέρω εγώ στις Μπαχάμες, τι να ακούσω τι. Πρώτον, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, οπότε μόνο ο Κυριάκο Μητσοτάκι μέχρι να σβήσει ο ήλιο. Και δεύτερον, να ελπίζουμε να μην ερωτευτεί και πάει στι Μπαχάμε. Γιατί όποιο ερωτεύεται, όλοι το ξέρουμε, πάει στι Μπαχάμε. Οπότε, αν συμβεί αυτό, θα τον χάσουμε εδώ από πρωθυπουργό. Ε, με την ψήφο του λαού δεν πρόκειται να τον χάσουμε, είναι σίγουρο ο Καρτζαφέρη. Οπότε, θα τον χάσουμε μόνο αν ερωτευτεί. Να ευχόμαστε όλοι λοιπόν να μην ερωτευτεί καμία ή οτιδήποτε δεν ξέρω, για να μην τον χάσουμε, να μην πάει στι Μπαχάμε ή Και έτσι ραδιοφωνικά από το ένα μουσικό ύφο περνάμε στο άλλο μουσικό ύφο. Το έχουμε αυτό εδώ στο ραδιόφωνο. Εμεί εδώ το κάνουμε πολύ συχνά. Ό,τι λέει κάποιο μα οδηγεί μουσικά κάπου. Το τραγούδι που ακούμε από την αρχή είναι του Χατζηδάκη, του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι ε, μια διασκευή ε, από μια θεατρική απόδοση του Καπετάν Μιχάλη, του Καζαντζάκη. Το 1966, ναι, έγινε η θεατρική διασκευή του Μυθιστορήματο εκεί γράφτηκαν τραγούδια και έτσι μπήκε αυτό ο τίτλος είναι ήδη ήταν νησί ή άμα αλευθερωθεί Κρήτη το βρίσκεται και με τις δύο εκδοχές και μιλούσε για την τουρκοκρατούμενη Κρήτη που τελικά αλευθερώθηκε και έχουμε αυτά που έχουμε με τους κριτικούς τους αγρότες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ πολύ ελευθερία γενικώς δεν είναι βέβαια μόνο αυτά είναι πάρα πολλά Εδώ το ακούμε από την Μαρία Ντελμαρμπονέ, είναι, στα, είναι καταλανή τραγουδίστρια, στα καταλανικά. Έχει έρθει η ώρα όμως να το ακούσουμε και στα ελληνικά. Είναι αγλάισμα, είναι βάλσαμο στα αυτιά μας, στις καρδιές μας αυτή η εκτέλεση της Βέρας Λάμπρου στο συγκεκριμένο τραγούδι. Να γυρίσουμε λίγο στην καταλανική εκδοχή για να κλείσουμε την, το τραγούδι από την Μαρία Ντελμαρμπονέ. Ωραία δεν είναι και στα Καταλανικά. Βάλαμε και μια ενίσχυση του Α για να βγει καλύτερο. Αλλά έχει τραγουδηθεί και στα ελληνικά. Εδώ η εκτέλεση από την Μαρινέλα. Ο ΠΚΠ. Ο κύριο Καραμαλής. Το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό. Ένα. Ο Αβιάβατο. Το Παλιονίσι. Το Δασκαλιό. Ο Κάλαμπλο. ο Κάλαβλος ο Στέφανος της Ελλάδας ο Ναζούλας κυρία Παπαριδού η κυρία Παπαριδού ο Μαλάκα. Papa, papa, papa, ra, papa, ra, à, <που> Το αγγούρι. À, Η δέσμευση τη κυβέρνησή μα κάθε μέρα να εργαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή σα λίγο καλύτερη. Τι νοεί εδώ. Ναι, ηγκάνιασα τόση ώρα να την παίζω. À, <που> Το πείδημα. Τι λέει τελικά μετά από όλα αυτά και που δεν πήγαμε, ενώσαμε Καταλωνία, Βεραλάμπρου, Ελλάδα, ελληνικά, καταλωνικά, όλα όλα μαζί. Εδώ είναι Ελληνοφρένια. Όπω κάθε μέρα, 211-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Είχε την αγκελάκη ρυθμίσει τον ήχο σήμερα. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού, στα ελληνικά είναι. Ε, κολλάμε και τι πρώτε διαφημίσει, και αυτέ στα ελληνικά και συνεχίζουμε. Ναι, πώ Έλα. Γεια σα. Κάθε άλλο σχετικά με τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, που βάλατε για τους Έλληνες, τους νέους, του Έλληνε, του νέου του εξωτερικού. Έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια από την Ελλάδα 650.000 νέοι άνθρωποι. Ένιωσαν, ειδικά οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι, ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν πολίτε δύο και τριών ταχυτήτων. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε Μία πράξη ήταν αυτό που είπε ο και συνέχεια Οκ, okay. εντάξει, βγάλτε τι έξω να γεμίσει και λίγο αφρικανική σκόνη ή να γίνουν ωραία τα ρούχα. Δεν έχουμε εδώ, είμαστε πιο όρια, δεν έχουμε Α, δεν έχει πού είστε εσείς. Στην Ελβετία είναι. Τι την Ελβετία είναι, δεν είναι αφρικανική σκόνη. Βάλτε να, να γεμίσει τότε 50 ευρώ. Ναι, αυτό. Κάτι αφού. που λερώνουν πιο πολύ. Τα χέρια μας λερώνουν αυτά. Καλά. Πάσο πω έχει γίνει μια παρανόηση με αυτά που είπε γεραμένε και τσάπα την κράτη. Όπα, ναι, να διορθώσουμε. Γιατί είπατε 1700 ευρώ το μήνα. Δεν είπε αυτό, είπε. Θέλω να δουλέψω από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο και θέλω 1700 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. Α, δεν είπε το μήνα. Όχι Δεν με, είπε, και... είπε το μήνα από την ετήσιο. Σωστό. Το... Θέλω να δουλέψω. Ιούνιο με Σεπτέμβριο. Mm -hmm. Εγώ θέλω πάνω από 170 ευρώ. Αυτό Λεστά. είναι ορού μου μένα. Σε φτιάχνει και το φορολόγητο. Καλό είναι να το δούμε τι παιδιά. τώρα είμαστε κάποιο νομίζω ότι συμβαίζουμε. Ναι, ναι, ναι, όχι αυτό στέκει. Αποστόλη μου, παναζεί από κερατή. Ωραία. Κάποιο παλικάρι πήρε και είπε για τη φυσία αυγή ότι να τραβούν έξω. Ναι, έξω, τώρα δεν είναι έξω, έξω Εννοεί και κάτω, στα λαγούμια αυτό. Στου πονόμους ναι, εντάξει. Να ξέρετε είναι λίγο επίφοβο αυτό παιδιά ε, Με Μια κουβέντα ο κασηβιά έβαλε στη Βουλή. Ε καλά, παιδί μου, τώρα εντάξει, έχουμε δει τσίρκα και τσίρκα δεν σημαίνει κάτι. Και να και κάτι άλλο. Ο yeah. Χίτλερ, όταν έκανε φυλακή, έγραψε το Με τι λεξιλόγια. Ξέρω με Εντάξει, θα... έχει ενδιαφέρον, αλλά πόση ώρα. Καλύτε. Άντε, μέχρι να το διαβάσει, ένα θα πείτε. Μέχρι εκεί απευθύνεται. Παραπέρα δεν πάει. Ένα τελευταίο είχα την τύχη να υπηρετήσω μαζί Ναι. Εσύ. Έτσι, ναι, ναι, εγώ. Γιατί? Ε, ρε, φίλε, εκεί πέρα. Έτυχε τώρα τι θα σου πω. Λέλαμε, εμείς θα γίνουμε, βλέπαμε G.I. Joe. Και να γίνουμε G.I. Joe. Και τελικά πάρα, σημαστοί, Ναι, εντάξει, αυτή δεν το Τα βρούμε του μα θέλει ότι με άνθρωποι. Μιο πει ότι ήταν γιοτάσει. Δεν θέλω να πω τέτοια. Όχι, γιοτάζη. Έχει την ανοσία κιτά, βίσμα. Τους λέγαμε πολύ πρίζα. Η μόνη του υπηρεσία... Τα πολύγη δεν ξέρω τι σου λέγεται. Το μόνο που ξέρω από τα πολύμπιστα είναι ότι έχουν πολλέ τρίπε. Αυτό ξέρω. Η μόνη υπηρεσία ήταν στη λέση αξιωματικών στο και στο το καψυψη. Συλέση αξιωματικών για δύο-τρει ώρε την ημέρα. Ζωάρα. Να φτιάχνετε προ το Γιατί βγαίνει και το παίζει το αλέγκε του ψηφοφόρου αυτού που κοιμάται να το ψηφίσουμε, γιατί νομίζουν ότι είναι ο Ναι, Ναι, αυτό. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι αιμονή σα για το κέρδο μερικέ φορέ. Ναι, ναι, έχουμε μια αιμονή καπέλο. Πού γίνεται αυτή. Δηλαδή, ε, μπορεί να μπουκάρει ένα καπετάν αυτιά, ας πούμε, στο Ευρωκοινοβούλιο και να πει Πού είναι ρεμαλάκια 50.000, δώστε 200, δώστε 200. Αυτό περιμένουμε κι εμεί και δεν το κάνει, δεν μπουκάρει. Δεν μπουκάρει. Μια μπουκα περιμένουμε. Μπούκαρε μέσα και του πήρε και τα σόβρα. Για να πούμε ο δικό μα ο αυτιά εδώ χάμω. Η πρώτη απόφαση που μου ήρθε ω γενικό ηγητή του Ευρω Ευχαριστώ παιδιά Μπράβο Και αυτός... Κόβεσαι τώρα, Χάνετε. Όταν λες για αυτιά κόβεσαι, κάτι συμβαίνει Μας παρακολουθούν, απαγορεύεται Να το, είδε να το Ε, μπήκε το πρέντατο τώρα, έλα για Ε, τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά Ελληνοφρένεια της παρασκευή Και ακούσαμε χθε τον του Salter Από τη χθεσινή πρωινή εκπομπή του Sky Να χαρακτηρίζει πατσαβούρα Τη σημαία τη Παλαιστίνη. Να ακούσουμε και πάλι το οχητικό, γιατί υπάρχει ανακοίνωση. Όταν Ζαντίδε. το δράμα τη Παλαιστίνης Πάλιστα. το αντιμετωπίζει με το να πλώσει ένα, ένα μια πατσαβούρα εκεί και να πει τώρα ότι ήρθα Εντάξει. πάνω στην Ακρόπολη να απλώσω τα πανιά, Εντάξει. δεν έχει κανένα Το δράμα τη Παλαιστίνη. Δεν χρειλύσει λε αυτό. Δεν χρειλύσει. Απλώ προσπαθεί να κάνει κάτι για να, να πει: Είμαι και εγώ εδώ στη ζωή. Με το να απλώσει ένα πατσαβούρα εκεί. Η ανακοίνωση τη Παλαιστινιακή Παροικία είναι η εξή. Η Παλαιστινιακή Σημαία δεν είναι αναπλοπανή. Είναι σύμβολο ελπίδα, αντίσταση στην κατοχή, μνήμη για του μάρτυρε και τους πρόσφυγες μα και πίστη σε έναν κόσμο δικαιότερο και ειρηνικότερο. Οι δηλώσει του κ. Πορτοσάλτε δεν προσβάλλουν μόνο τον Παλαιστινιακό λαό, αλλά αποτελούν κατάφορη παραβίαση τη δημοσιογραφική διοντολογία και του σεβασμού προ τι αρχέ τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Καλούμε τον Άρη Πορτασάλτε να ζητήσει και δημόσια συγνώμη από τον Παλαιστινιακό λαό, την Ασία. Να τοποθετηθεί άμεσα και να καταδικάσει δημοσία τι απαράδεκτε δηλώσει, τα ελληνικά πολιτικά κόμματα να σταθούν με σαφήνεια απέναντι στη ρητορική μίσου και το ρατσισμό που διακινείται από το μανδύα, υπό τον μανδύα τη δημοσιογραφία, εισαγωγικά. Σε μια κοινωνία που διέπεται από δημοκρατικέ αξίε, δεν υπάρχει χώρο για ρατσιστικό λόγο, ισλαμοφοβία ή εξοραϊσμό του φασισμού. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοιε φωνέ να μένουν αναπάντητε ή να νομιμοποιούνται μέσα από τη σιωπή. Ο Παλαιστινιακό λαό αξίζει σεβασμό. Η σημαία μα δεν είναι πατσαβούρα, είναι η τιμή μα. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτά που υπόθηκαν. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε δεύτερο μέρος λαού. Γεια σου, Αποστόλη! Ναι, ναι. Γεια του, το Παναγιώτης είμαι. Άκου τώρα! Να σου πω κάτι. Κάνουμε παναστάσεις εδώ του Καναπέ. Ότωσε τα παιδιά, το βγάζουν με πλημέλημα, οι μαφιόζοι. Και τι, να σου πω και κάτι, δεν είναι αντιπολίτευση αυτή εδώ. Αν ήταν αντιπολίτευση, θα είχαν ξυλωθεί τα πλαγιάκια από το Σύνταγμα όλα. Εδώ πρέπει και η αντιπολίτευση, όλοι οι ισχυροί, να βγάζει μισοτάκι. Δεν μπορεί, δεν εξηγείται δηλαδή. Αυτό έπρεπε να είχε πέσει την επόμενη μέρα του δυστυχήματο. Άντε, ρε, βιτέλο, πίσω, το ξέχασα, τι ήθελα να πω. Έλα μου, δεν θα ήταν σημαντικό γι' αυτό. Εννοείται. Α <Ρι> το τι ακούμε, Ρε. Σειδη. 2025 έχουμε και άλλοι βγάζουν στη τηλεόραση πολιτική αστρολόγο. Το θέμα των ημερών είναι Μακρόν με την Πριζί. Μια γυναίκα κρυό, την οποία τη έσπασε τα νεύρα ο καλό τη. Αυτός αλλιώς... το ζώδιο είναι. Είναι τοξότη. Κρυό με το τοξότη δεν ταιριάζει, ναι. Και στο κάτω-κάτω, τι θα πει πολιτική αστρολόγο. Δηλαδή, οι άλλοι που είναι άλλοι αστρολόγοι είναι αισθηματικοί αστρολόγοι. είναι, είναι η... πει που ξέρει και τα ζώδια Δηλαδή αυτό εννοούμε, όχι κάτι άλλο τώρα. Η να μα εξηγεί.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 Παύλο θα δεν πάρει τηλέφωνο, ένα αυτό, και δεύτερον. Είδε αυτό, ξέχασα τι θέλει να σου πω, έχει το διάλειμμα. Ένα πια και εσύ ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι, τέλο πάντων. Έλα, ρε. Έλα. Τι ζώδιο είναι το κόμμα. Α δεν ξέρω. Ο Κουτσούμπας... Α, Αυτό το κόμμα. Έλα, παιδί μου, κόμμα είναι το Πασό. Παθένισ. <συγκλώδη> το Πασόκ θα αρχίσει λίγο να ανεβαίνει γιατί με τον χρόνο που έφυγε από του συχθεί που το πίεζε μια και το... το Πασόκ είναι παρθαίο. Ο κουτσού είναι παραινό. Όχι, το Πασόκ. Όχι το Πασόκλε, το κουκέρε. Κοινέα Δημοκρατία είναι Οκτώβρη τι είναι άραγε. Συγώ, το τη, κάτι τέτοιο. Έχω προβληματισμό και δεν μου βοηθάνο. Το κουκέ τι ζώδιο είναι. Δεν μα τα είπε, δεν ξέρω τόσο καλά τα ζώα. Ο κουτσούπα. Πότε γίνει ο Ο κουτσού Κουκούέ πρέπει να είναι σκορπιό τώρα σου πονελήθεια. Θα ψηφίζω τόσα χρόνια και δεν είδα να ταιριάζουμε. Περίμενε, ξέρω... αν το κουκουέ είναι σκορπιό, δε στην ταιριάζει, δεν ξέρουν είσαι εσύ. Τι με σκορπιό. Για πάτω το στη Συναστή να δει. Κουτσούπα πρέπει να είναι, το ψάχνουν τώρα, περίμενε. Αύγουστο το λέει. Γιοντάρι. Λιοντάρι, Εκτό είναι αρχή. ναι, Γιοντάρι σαν τον τσίπρα. Όταν ξανα ήταν οδία στον Καρκίνο και στο Λέοντα, το 13 και το 14, ήταν που ο λέξει τσίκρα και το ΣΥΡΙΖΑ, είχε την άμορφη. Τι με σκάτσερμα, τώρα τόσα χρόνια ψηφίζω και άμα δεν ταιριάζουμε, τι ψηφίζω τόσα χρόνια έτσι. Ναι, καρκίνο με λιοντάρι, καρκίνο είπε εσύ. Ναι. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει, φίλε. Λυπάμαι. Και τι να κάνω τώρα. Μπορεί να ταιριάζει όμω με το κουκούε που είναι σκορπιό. Α, εντάξει, το σκόνη. Οπότε ταιριάζει με το κόμμα, ίσω όχι με τον κουτσούπα. Δηλαδή δεν ξέρω, μήπω είσαι αναθεωρητή. Μήπω είσαι ρεφόρμα. Μήπω είσαι εσωτερική αντιπολίτευση. Εσύ ταιριάζει, έχει και το χρυχτάρι. Δεν το έχω τσεκάρει. Μήπω ταιριάζει με αλέκα πιο πολύ. Όχι, όχι. Ο Ι Αλέκα, όχι, εντάξει, ψήφιζα και αλέκα, αλλά τώρα με μίσο τα έχω βρει καλύτερα. Τα εισβεί, παρόλο που δεν ταιριάζει. Δεν ξέρω, να δω και ο Χαρήλαο, ο Χαρήλο Ιούλιο, λιοντάρι και ο Χαρήλαο. Α, ή ωριακά μπορεί να και καρκίνο, δεν ξέρω. Ταξικό αγώνα τώρα, συντροφικότητε και αρκήρια. Να, έτσι βγαίνει η Πρέπει να βρω την Α, με τη ζωή ταιριάζει, το βρήκα. Η ζωή, πώ Τώρα ο χρόνο θα και θα τη μαζέψει. Όχι, μου το κάνει αυτό. Με τη ζωή, για τη ζωή ναι. Θα γίνω απολύτικ. Εμεί στην Ηλίου Πολύ αύριο έχουμε το πρώτο φεστιβάλ τη Πλατεία Τέχνη. Θέλουμε να το κάνουμε θεσμό, το ξεκινάμε σιγά σιγά όπω γίνεται πάντα. Θέλουμε να το κάνουμε στο χώρο μα, δηλαδή εκεί στα πολυκλαδικά, αλλά επειδή είναι βαθμολογικό κέντρο το σχολείο όπου στεγαζόμαστε, απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα και έτσι η Πλατεία Τέχνη πάει πάρκο. Η Πλατεία πάει πάρκο. Κάνουμε αυτά τα εφιολογήματα. Είναι στο Άλσος Καλαβρίτων, έχουμε ένα τέτοιο στην Ιλιούπολη, έχει θεατράκι μέσα εκεί. Θα ξεκινήσουμε γύρω στις 6, θα έχει μπαζάρ, θα έχει σουβλάκια, θα έχει αναψυκτικά οικονομική ενίσχυση για να ενισχυθεί ο φορέα. Τι άλλο θα έχουμε, θα έχουμε τραγούδια και μετά θα έρθει το λόγο φωνή στι 7 ε, με τους μαθητές του και θα μας πούν παραδοσιακά τραγούδια, θα ναι, θα χορέψουμε, θα έχει ένα ενδιαφέρον και μόλι τελειώσει όλο αυτό... Θα συνεχιστεί ως πάρτι του Know As Better και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Άλσους Καλαβρήτων, πολύ πάντα και μόνο αύριο από τις 6 το απόγευμα και μετά. Φτάσαμε στο τέλος. Ε, τώρα έχουμε αφιερώσεις, διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας.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 Διότι αυτή τη στιγμή κύριε Αυτιά, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτό ο φαύλο κύκλος μόνο με επανάσταση <εκλήσι> <πι'> πάει. Σηκώνεται έξαλλη η γιαγιά μου, η οποία ήταν έτσι και ξέρεις, grand, μεγαλοπρεπή σε ό,τι έκανε και σε ό,τι έλεγε και φωνάζει. Μάρικα Μτσουδάκη, κομμουνιστή, βγαίνει έξω από το σπίτι. in a good time Ρε, με την πρώτη, Με την πρώτη, τι κάνει, Ούτε τούτ δεν πρόλαβε να κάνει. Όχι, ξέρει γιατί, Γιατί το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στον τούτουτ. Το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στον τούτουτ. Γι' αυτό έκανε τούτουτ σε ένα μογκόλο. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να βάλει κολοτούμπε λάδων, ξανά μου mm. Και για το Ισραήλ, για το πρόλογο του βιβλίου του κλεύρη, τι είχε κάνει. Ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου. Πλεύρι, το βιβλίο Βόμβα. Ότι είναι Βόμβα, χθε το πήρε ένα φίλο μου, πολύ δινό ιστορικό, και μου λέει το εξή: Με πήρε τη τηλέφωνο. Και μου λέει, Τι βιβλίο είναι αυτό. Μου λέει, Ρε Φοβάμαι να το έχω πάνω στο γραφείο, το βάλω από κάτω, μου λέει κραγή. <laughs> Πραγματικά δεν υπερβολή. <laughs> Ομολογώ, Στο βιβλίο αυτό, ο εαυτό του. Ό,τι έλεγε τέλος για του Η η συλλορίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Ήρθα σήμερα στην εκπομπή αμέσως από την εκδήλωση της πρεσβείας του Ισραήλ. Σήμερα είναι γιορτή για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Είμαι πολύ περήφανος που πήγα. Είμαι πολύ περήφανος που... Αυτό ο κράτο είναι Ελλάδο, είναι ένα κράτο που θαυμάζω πάρα πολύ και οι πολίτε πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι και ο καλύτερο φίλο και σύμμαχο τη Ελλάδο διεθνώ με διαφορά. Συν σκολοτούμπες χάρη του Άντωνη για το μισοτάκι, αυτά που όταν ήταν στο λαό. Και επειδή ζούμε στην εποχή του λαϊκισμού, ο οποίο δεν ξέρω πού θα σούρθει, χθε, α πούμε, πήρε τη μορφή ενό βαθύπλου του γόνου του πολιτικού μα συστήματο. Ο οποίο βρήκε το, τη λύση του δημοσιονομικού προβλήματο τη χώρα βουλευτική αποζημίωση στα δίθεν των βουλευτών. Βεβαίω,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 Αλλά λύσει πραγματικέ. που λέει τώρα στον Βλήφιοι. Κύριε πρωθυπουργέ. <Συλίου> αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευλογία και υπερηφάνεια και σα ευχαριστώ που μου, εμπι μου εμπιστευθεί κατά αυτό το κρίσιμο ρόλο και σήμερα μπορεί να είμαι εδώ σε μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Θα <Συλίου> σα αξίζουν προσωπικά σε χαρακτήρια κύριε Πρωθυπουργέ. <Συλίου> και σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. <Συλίου> το δικό σα κύρο στην Ευρώπη έκανα τη δική μα δουλειά ευκολότερε διαπραγμάτευση. <Συλίου> Καλησπέρα καλησπέρα. Έχω να σου κάνω μια παραγγελία από τον αδελφό μου Ποιος είναι ο αδελφός Ο αδελφός μου είναι ένας μου που δεν παρακολουθεί την εκπομπή live Οπότε δεν μπορεί να πάρει τη Α έχω... και έβαλε σένα, έλα πες Λοιπόν, θέλει να κάνεις μια μίξη του γυμναστηριακού Αχ. Με το γουναρά Α και το πυράλ. Α, αυτό το ακούω ε, okay. Okay. Εντάξει, έλα, γεια στην Παλαιστίνη. Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας. Ήλια γούνα δέρμα. Με ο Ισαγωγία του Μπυράλ. Πήγατε πια κάποιος ρε Μαλάκα που βρωμάει το κνότο και δεν μπορεί να μιλήσει. Τρε σου λέει και γούνα. Σε μα κατ' είναι. δεν την Άκου που τα βγάλει την απάντηση. Θα με τα ίδια σε Άντε και Ναι. Δεν λάγα προστόλου γιατί δεν μιλά. Μίλα, κάτω, δεν ακούω, συνα. Δεν α, ακούγα, τίποτα, τι κάνεις, τσουποτώ, αγόρι πώς είσαι. Α? Τσουποτώ γιατί. Λάβε, έχω δει και η φωτογραφία του είσαι λίγο γλυκούλι. Ω, oh, δεν ισχύγουνε, για... η φωτογραφία προσθέτει. Δεν ξέρω, είσαι πολύ γλυκούλις για ματάκια Ναι είμαι, όμως η φωτογραφία προσθέτει δεν είναι τώρα, εντάξει. Ναι, εντάξει, mm. σε κάνει mm. πιο γλυκό, ναι, έτσι. Ναι. Μα είμαι Να, όμως έτσι πω... κι γλυκός Είσαι, ναι. είσαι, είσαι, μου βάλει μια παραγγελία για την Παρασκευή Για λεγέ για, για δώσε Θέλω τον Because the Night από 10.000 mania. Δηλαδή επειδή το βράδυ Ναι Επειδή το βράδυ <laughs> ανήκει στου εραστές <laughs> Επειδή το βράδυ ανήκεις στους εραστές Αυτό Όλα τα ξέρεις. Ναι το ξέρω Θα ήθελα πρώτα απ' όλα μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Για πάμε. Θα ήθελα να φτιάξει κάτι αφιερωμένο με διάφορε σαντάκε στους περδεύονου βουλευτέ που κατά εδώ και ώρε τεπειράνε από κόμμα σε κόμμα. Κατά αντίστοιχο με του ψηφοφόρου που του ακολουθούν, και να βάλει σχετική υπόκρουση του ξυλού. Τι Αυτό μαντατάκια, τσιμπιδάκια. Το πραγματεύτηκε, Ναι, ναι, ναι. Οκ, έγινε. Ο πραγματευτή. Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια, δηλώσει και αντιδηλώσει αυτού του κόμματο που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Και που, κατά τη γνώμη θα πω δημοσίω, είναι η ντροπή τη δεξιά. Κουβαρίστρε, πελωνάκια. Για το χρηματιστήριο. <Ραλυστήριο> το καιρό που ο κόσμο έχανε τα λεφτά, κάποιοι πολιτικοί τη Νέα Δημοκρατία πλούτησαν. Ψυλολόγια ένα σωρό. Είμαι από τα συνειδητικά στελέχη του Πασόκ. Από παιδί. και σοκάκια την ακατά. Το Πασόκα δικήθηκε. Το Πασόκα πλήρωσε, έκλωσε το Σταυρό. Δεν ευθύνεται αυτό για την κρίση.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 Κάτι γνώμη μου, όλοι οι νεκροί Παλαιστίνες τη Γάζα είναι όλοι θύματα της Χαμάς Κι όμως όπου και να πάει Μόνο τυχος είναι αντάει Τους τρυπάει, τους τρυπάει Μες στο σπίτι σου γλιστράει Έρχεται για να σε φάει Δεν πρέπει να αρχίσουν όσοι Θα έπρεπε να έχουν πολεμήσει η Χαμάς πολύ νωρίτερα η απάντηση Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Dwie osieroszki, mamy dwie osieroszki. Miejsce, gdzie jest w domu. Dwa osieroszki, dwie osieroszki. Dwa osieroszki, dwie osieroszki. Dwa osieroszki, dwie osieroszki. Αποστολή άκουσα πως σε για τον Ζακυθινό. Έλα ζήσε, άντε ρε παιδί μου, με Έτσι θα δίνετε παρουσίες. Θα λες, Ζακυθινός, okay. παρόν.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 Και δεύτερον θέλω να βάλεις από του Ζάκτη Βέμπερ Τι άλλο φοβάσαι, νέες μου και θα γίνω Γιατί είναι τόσο πολύ επικαιρό αυτό Με ό,τι γίνεται στο Ισραήλ Και βλέποντας όλους μας να σκουθωκαμιλήσουμε στην κενοκτονία Που αύριο με πολύ πιθανόν να έρθει και σε μας. Όταν Το λέει δίκλα που... δεν είναι και μακριά Έγινε να είσαι καλά Γίνω μετάφος Ζάκτη Στο Ιράκ και Μυρολό Στη Παλαιστίνη Τι φλά Στη � Ηθαγένει στο Μεξικό, χιλιά σε μπα εξηγήσει για το φόβο σου στο λεξικό. Στέλνουμε ένα χαιρετισμό στο λαό μα στη Γάζα. Στι γυναίκε τη Γάζα, στα παιδιά τη Γάζα. Έργα τη τα πετρέλαια στη Βενεζουέλα και στο Μπέλφαστ, μια ματωμένη φανέλα. Βραζιλιάνο με αυτό σφαίρε στο κεφάλι, στο Λονδίνο. Για άλλο φοβάσαι, πε μου και θα γίνω. Εδώ που κάνω γόνιρα και το πολλά ώρα να χάσω. Κάνω και την αρχή, δεν γουστάρω να σιγάσω. Τι άλλο. Volvase busmo, qué fuckingo. 200 degrees to Queen, don't stop me now. Don't stop me now. Don't stop me now.